Ωπα, οπα τσούπα, από την άλλη μεριά, αλλά μια είωση, απλά μια ίωση, όχι ότι είχε ο άγραμος Όχι ότι είχε ο άνθρωπο κοροναίο. Παίρνουμε μέτρα, ζωστά μπαίνουμε σπίτι, δεν πάρουμε ποθενά. Γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη. Και χωρί όμω δεν κούρουμε γιατί έχουμε και μικρά παιδιά. Από οικογένειά μου εδώ είναι 30 άτομα και μένουμε όλοι σπίτι. Η συμπαθή ομάδα των Ρωμά. Εδώ είναι ένας ε, Ρωμά ο οποίος λέει μένουν σπίτι, αλλά είναι 30 όλοι μαζί, παρόλα αυτά μένουν σπίτι, είναι σαν να μην είναι σπίτι, είναι σαν να είναι σε μικρό χωριό. Yeah. Αλλά παίρνουν τα δέοντα εκεί μέτρα, ο άλλος λέει κοροναίο και αυτός είναι τσιγκάνο. συμπαθέστατη ομάδα, έχει μια, ένα, έναν άλλο τρόπο ζωής. Είναι πολύ δύσκολο, λογικό το καταλαβαίνει ο καθένας, να μπουν σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε μπει όλοι εμεί οι υπόλοιποι που είμαστε λίγο πιο έτοιμοι για τέτοια θέματα. Στην Κομωτινή έκαναν ένα γλέντι η αντίστοιχη η ομάδα των ο, τσιγκάνων έκαναν ένα γλέντι γάμου γλέντι γάμου δεν μαζεύτηκαν πολύ γιατί δεν είχαν φωνάξει τους κουμπάρους ήταν μόνο τα δύο σόγια 200 άτομα 200 άτομα ήταν τα δύο σόγια και αυτό έγινε αρχές Απριλίου 8 Απριλίου όταν είχαν αρχίσει τα μέτρα και βγαίνει εκεί ο ένας από τους γονείς των ε, νυφευμένων λογοδοσμένων νομίζω ήταν αραβό και κάνει δηλώσεις. <Ρελίου> Αυτά είναι τα έφημα των Ρωμά. Είμαστε, <Ρελίου> <Ρελίου> δεν ξέρω, όσοι <Ρελίου> δεν το ξέρουν. Είναι τα έφημα των Ρωμά. Ήρθαμε για <Ρελίου> προξενιό. <Ρελίου> δεν είναι με κουμπάρος. <Ρελίου> και τέτοια είναι <Ρελίου> μεταξύ μας. Γιώ, γιώ, γιώ. από Ε, Δεν είναι με κουμπάρο, και το είναι μεταξύ Αποφάσισε να είναι μεταξύ του οι δύο οικογένειε, 200 άτομα, να μην έρθουν οι κουμπάροι και μαζεύουν πολύ. Και δεν πρέπει σε τέτοιε εποχέ να μαζεύονται πολύ. Απαγορεύεται ο συγχρονισμό. Ωραία είναι όλα αυτά. Ευτυχώ, ευτυχώ, στο ανώτατο επίπεδο, ο κύριο Τσιόδρα προχτέ την Παρασκευή στάθηκε στο ύψο των περιστάσεων και τη επιστήμη και τη ανθρωπιά. Και από την ενημέρωση την απογευματινή στις 6 την Παρασκευή το απόγευμα, τοποθέτησε το θέμα ω εξή. Φυσικά και οι Ρωμά δεν μπορούν να είναι αποδιοπομπαίοι τράγοι και στόχος μίσους στα πλαίσια αυτής της επιδημίας. Σε κάποιες χώρες δυστυχώς, μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε αυτούς ω απειλή. Δεν είναι απειλή, είναι η ομάδα. Δεν υπάρχει χώρο για διακρίσεις, για μίσος, για φόβο, για διχασμό, για διαιρέσεις στην κοινωνία μας, ούτε στις υπόλοιπες κοινωνίες του κόσμου. Αυτό που θα μα βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία είναι πάνω απ' όλα η ενότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ μας. Δεν έχει κανεί να προσθέσει κάτι, ούτε να αφαιρέσει κάτι. Έτσι ακριβώ πρέπει να είναι οι επιστήμονε, έτσι πρέπει να είναι οι άνθρωποι και κυρίω οι γιατροί επιστήμονε, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν και να λύσουν θέματα υγεία όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεύματο, χρώματο, κατάσταση, οικονομική ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Φύγαμε από του Ρωμά, αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν στον τόπο εδώ το δικό μα, φαντάζομαι και σε άλλου τόπου. Θυμόσαστε πριν λίγο καιρό που να το θυμόσαστε με τόσα που έχουν γίνει Ήταν μια κυρία, την είχαν σταματήσει στην παραλία της Θεσσαλονίκης Μαζί με το παιδί της Άρχισε αυτή να διαμαρτύρεται γιατί οι αστυνομικοί της, euh, τη ρώτησαν που πηγαίνει. Αυτή άρχισε να λέει δεν πιστεύει τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια παγκόσμια συνωμοσία, ανήκει αυτή την κατηγορία δηλαδή των αμολυτών που πιστεύουν όλα αυτά ότι είναι παγκόσμια συνωμοσία και δεν υπακούει, δεν υπάρχει κορονοϊός, δεν υπάρχουν νεκροί, δεν υπάρχουν θύματα, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Είχε καταγραφεί από μια κάμερα τότε το περιστατικό. Ε, θεωρήθηκε, λήξαν ότι τελειώσαμε. και παρουσιάστρια η συγκεκριμένη κυρία. Η ίδια τώρα βγαίνει στου δρόμου, κυκλοφορεί κανονικά πάνω στη Θεσσαλονίκη, παίρνει και ένα τηλέφωνο και καταγράφει η ίδια τους διαλόγους που έχει με τους αστυνομικούς που την σταματάνε. Βλέπετε εδώ τους αστυνομικούς της Καλλικράτειας, χωρίς γάντια και χωρίς μάσκα. Λοιπόν, αυτά θα βγούνε στη τηλεόραση. Παρουσιάστρια Ιωάννα Κουσκούς. Πού είναι η μασκούλα σας, τα γαντάκια, Η μασκούλα τα γαντάκια, παρακαλώ. Ονόματα. Εγώ δεν πιστεύω και δεν είμαι άρρωστη. Δεν έχω κορονοϊό. <Τοχε> Εγώ δεν έχω κορονοϊό. Εσείς πρέπει να έχετε που εξετάζετε το κόσμο. <Τοχε> με γράφετε γιατί. <Τοχε> γιατί πράγμα με γράφεις. Γιατί πράγμα με γράφεις. Γιατί πράγμα με γράφεις λέω. Για το κταίω σας κοίτα. Ποιο κταίω ρε. Γιατί μου μιλάτε έτσι. Εγώ σας μιλάω. Σας μιλάω με ρε. Λοιπόν. Βλέπετε εδώ. Και είναι και ορό βέβαια αυτό. Μη κάνει και παρατηρήσεις. Από τη φωνή μπορεί ο καθένας να καταλάβει πώς σκέφτεται την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου που έχει απέναντι. Εδώ ακούσαμε τον αστυνομικό πώς μιλάει. Ψυχραιμία, μυφάλιος. Με αυτό που έβλεπε μπροστά του και ακούμε και τη συγκεκριμένη κυρία τι αυξομοιώσεις τη φωνής, την ένταση πάνω κάτω, το περιεχόμενο των όσων λέει και όσων βλέπει. Σε μια άλλη κατάσταση τώρα, από πιο επίσημα χείλη, γιατί υπάρχουν και τέτοια χείλη, δεν είναι παρουσιάστρια, δεν είναι παρουσιαστής, ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι πολιτικός αρχήγος. Διότι δεν είναι δυνατόν και επανέρχομαι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα να απαγορεύεται να πάω στην εκκλησία εγώ πως να το ανεκτώ πως το δεχτώ εγώ <Τι <Τι διότι, διότι δεν είναι δυνατόν και επανέρχομαι να απαγορεύεται να πάω το Άγιο Φως τις μέρες που πέρασαν τις μέρες που έρχονται <Τι> δεν το περίμενα ποτέ αν και επειδή πηγαίνω στο Άγιο Ωρας μου το λέγανε οι γέροντες ότι θα έρθει μια στιγμή που θα κλείσουν οι εκκλησίε. Αν διαβάσετε το Κοσμά Ετωλό, τα όσα είχε πει πριν αιώνε. Δεν το λέει τώρα ο Κοσμά Ετωλό. Είχε πει ότι θα κλείσουν οι εκκλησίε. Δεν θα λειτουργούν οι παπάδε. Θα είναι κλειστή μέσα μόνοι του. Όταν τα λέγαμε και τα διαβάσαμε πριν μερικά χρόνια, λέγαμε πώ γίνεται αυτό, πώ θα γίνει αυτό το πράγμα. Κι όμω θα γίνει. Κι όμω θα, θα το κάνουν. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάποιοι παλιότεροι, έναν, δύο, τρει αιώνε σε αυτό τον τόπο, σε αυτή τη θρησκεία αλλά και σε άλλους τόπους και σε άλλες θρησκείες έχουν περιγράψει ακριβώς όλα αυτά που ζούμε ακριβώς όμως και τα πιστεύουν οι τωρινοί ότι έτσι ήταν εδώ ο Βελόπλος επικαλείται αυτό τους που, που του έχουν πει από το Άγιο Όρο ότι θα συμβούν αυτά και έχει διαβάσει 100-200 χρόνια πριν, ξέραν ακριβώ και δεν μα τα λέγανε, και μ, καλύτερα να πάρουμε και τα μέτρα εγκαίρω να φτιαχτεί το εμβόλιο ή να γίνει οτιδήποτε, παρά μόνο βλέπανε το κακό και λέγανε το κακό, το καλό δεν μπορούσαν να το προβλέψουν. Όλοι αυτοί οι παλιοί, οι προφήτε, οι Άγιοι, δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο, μόνο κακό, μόνο κακό έχουν να προβλέψουν. Κανεί από αυτού. Οπότε τα ήξερε ο Βελόπλο, τα ακουγέ του Άγιο Όρος, αλλά δεν έδινε σημασία, τη δέουσα σημασία. Τώρα όμω που τα βιώνουμε, του φαίνονται παράξενε και θέλει να ανοίξει η εκκλησία για τον ίδιο, για να μπορεί να προσευχηθεί, όχι μόνο αυτό, να χτυπήσει και η καμπάνα και να του έρθει το Άγιο Φω με delivery. Δεν μπορεί να απαγορεύει να ακούγονται οι καμπάνε, Μωρέ! Είναι δυνατόν! Να απαγορεύει να ακούγεται το Χριστό Ανέστη! Πού ζούμε, ρε παιδιά! Πού ζούμε! Ακόμη και οι στη Σοβιετική Ένωση δεν απαγορεύαν τι εκκλησίε! πράγμα. Νέα Δημοκρατία ψηφίζεται και μέσα δεν κάτι άλλο Μπορεί ο Τι όπω όπως είμαστε από παδάκι τον φίλο μου το πρωί στον Γιώργο Να πηγαίνει το γύρο με του Τζαντζίκη Για να το φάει ο Κυριάκος ο ή ο Γραμμένος Εγώ βλέπω κάνω κυριστία δεν έχει σημασία, λέω εγώ ρε παιδί μου Με λαχανικά Να τον πηγαίνουν Τι Λιβεράς δεν μπορεί να πάει το Άγιο Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτά τα πράγματα π Για να με γράψει. Οκ, okay, ναι, ναι. Βρείτε κι άλλα σπασμένα φανάρια. Όλα θα μου τα βρείτε τώρα. Ναι, παιδί μου, για τη δική μου ασφάλεια. Όλα, ναι. Λαγκυκλασίτα. Πείτε με κάνατε, Με Είναι οι φίλοι μας. Από πριν. Ε, είχαμε αφήσει λίγο τον έλεγχο στη μέση. Για να πάμε στο Βελόπουλο. Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε περιστατικά. Αυτά είναι περιστατικά. Αυτά που μεταδίδουμε εδώ είναι περιστατικά με υποκείμενα νοσήματα. Όχι αυτά που αναφέρονται στον κορνοϊό, αλλά υποκείμενα νοσήματα. Πάρα πολλά και αγιάτρεφτα από ό,τι μπορώ να καταλάβω, έλεγε ο Βελόπουλο με στην αγανάκτησή του ότι όπω ο Ντελιβερά φέρνει το τζατζίκ με το σουβλάκι στον Κυριάκο Βελόπουλο, καταλαβαίνει ότι είναι νηστεία και λέει: Εγώ κάνω νηστεία με λαχανικά. Το διόρθωσε ότι παίρνει σουβλάκι, αλλά είναι μελαχανικά. Του ξέφυγε το κανονικό σουβλάκι εκεί με του γύρου. Αλλά επανήλθε αμέσω μετά. Και ο κατήφορο συνεχίζεται άδονη Γεωργιάδη. Ακούω ας πούμε τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Τσίπρα που λέει να μοιράσουμε ρευστότητα Μάλιστα και εγώ σας λέω λοιπόν ότι με ένα μαγικό τρόπο στέλνουμε στο σπίτι κάθε Έλληνα και κάθε ελληνίδα 5.000 ευρώ Τι θα τα κάνεις εμένα ακριβώς μπορεί μου πείτε Αφού δεν μπορεί να κάνει ταξίδια δεν μπορεί να κάνει Σε εσιατόρα δεν μπορεί να πάει Σε κατάσμα αψωνής δεν μπορεί να πάει Τι δεν την κάνει ρευστότητα Τέτοι γάντερε, Τέτοι γάντερε, Τέτοι γάντερε, Τέτοι γάντερε, Τέτοι γάντερε, Τέτοι γάντερε, Τέτοι γάντερε, δεν πρέπει να τρώτε πολύ Το κάνει για εσάς όλους Για να σας ελαφρύνει Να μην τρώτε πολύ Αλλιώς θα τα έδινε τα 5.000 Εν τω μεταξύ η παίζει η είδηση αυτή από προχθές Είναι η δεύτερη φορά που το λέει Το έχουμε ακούσει εδώ και πριν μια εβδομάδα περίπου Που έλεγε πάλι αν θέλαμε, να δίνουμε 5.000, αλλά τι να τα κάνετε αφού δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά ανοιχτά, σούπερ μάρκετ. Μπορεί να κάνει οποιοδήποτε ό,τι θέλει τα 5.000. Είναι άστοχο τελείω στο ερώτημα και η σκέψη. Αλλά μέσα από αυτό βγαίνει το πώ σκέφτεται ο Άδωνη Γιουριάδη. Γιατί με το που απευθύνει ο ίδιο το ερώτημα, δίνει και αμέσω την απάντηση. Λέει, ούτε ταξίδια μπορεί να κάνει αυτό που θα πάρει τα 5.000, ούτε σε εστιατόρια να πάει, ούτε σε καταστήματα να ψωνίσει. Αυτέ είναι οι τρει πρώτε ανάγκε. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιά, δηλαδή ταξίδια, εστιατόρια, καταστήματα. Οι πολλοί Έλληνε έχουν άλλε ανάγκε. Και αν είχαν τα πέντε χιλιάρικα, κανεί δεν θα τα έδινε εκεί ούτε σε ταξίδι, ούτε σε εστιατόρια. Σε καταστήματα, ναι, σούπερ μάρκετ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και κάποια πάρα πάρα πολλά χρέη και ανάγκε παιδιών που υπάρχουν και ανάγκε ηλικιωμένων και ανάγκε των ίδιων των ανθρώπων. Είναι μια διαφορετική αξιολόγηση, διαφορετική οπτική. Λογικό, λογικότατο. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα με τέτοιε κοινικέ δηλώσει. Τις έχουμε συνηθίσει, απλά επειδή είμαστε στον κατήφορο εδώ τη εκπομπής είπαμε να ακούσουμε και αυτό Στη, σε μια άλλη εκπομπή ο ίδιος άνθρωπος μιλάει για το πώς πρέπει να ενισχυθούν και πώς ενισχύονται με ποιο τρόπο οι επιχείρηση η τα επιτόκια, ακούσατε πουθενά δεν διαγράφονται μόνο σε το πρόγραμμα διαγράφονται όπου έχει δοθεί αναστολή οι τόκοι που θα έπρεπε να πληρωθούν κεφαλοποιούνται μέσα στο σύνολο του χρέου τα χρόνια μπροστά από το δάνειο. Στην προκειμένη περίπτωση, λόγω του εργαλείου που φτιάξαμε, εμεί θα πληρώσουμε αυτού του τόκου, το οποίο θα είναι επιδότηση. Δεν τα ζητήσουμε πίσω από τι επιχειρήσει. Είναι δωρεά του κράτου προ τι επιχειρήσει. Και πληρώνουμε του τόκου, γιατί αυτοί οι τόκοι αφαιρούνται από το κεφάλαιό του. να το το πείτε, παιδιά, ένα λεπτό, γιατί λέει Πολύ κάτι σημαντικό. σημαντικό. Ξέρετε τι είπατε τώρα. Μοιράζετε λεφτά. Βέβαια, ούμεραμε λεφτάσεις επιχείρησης για να σε αυτή την κρίση, μη τη γυριస్తό κανουμε. Οπα, οπα, <Τι> οπα, οπα, Δεν είναι ούμεραμε λεφτάσεις επιχείρησης για να σε αυτή την κρίση, μη τη γυριస్తό κανουμε. Όπω έχετε καταλάβει, με αυτά που κάνει η κυβέρνηση και τα περιγράφει πολύ ωραία ο Άδωνης, γίνονται όλα αυτά για να αλαφρυνθούν, όπω λέει, οι άνθρωποι και οι καταστάσει σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, αλαφρύνονται οι επιχειρήσει επειδή μοιράζουν λεφτά και αλαφρύνονται οι άνθρωποι επειδή δεν μοιράζονται λεφτά στου ανθρώπου. Άρα, δεν θα έχετε λεφτά να ψωνίσετε, δεν θα γίνετε 300 κιλά, όπω είπε. Ο ίδιο υπουργό, όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Είναι σημερινά στην εποχή του κορονοϊού, μετά τα μνημόνια. Ένα υπουργό των Αρίστον, τη κυβέρνηση των Αρίστον, ο Άδωνη Γεωργιάδη. Νομίζω το ψηλοτερματίσαμε για σήμερα. Με Βελόπουλο, την κυρία πάνω, του Ρωμά. Καλό είναι βεβαιωμένη συμπαθητική κατηγορία, το του βγάζω από αυτού. Με το Βελόπουλο, την κυρία από πάνω και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα αλλάξουμε τελείω κλίμα, περιβάλλον. Πλαίσιο αξιών, αισθητική, πλαίσιο αισθητική. Το έχουμε και ανάγκη. Έφυγε από τη ζωή ο Περικλή Κοροβέσης, μια εμβληματική προσωπικότητα του αντιδικτατορικού αγώνα. Ε, Πολυσεμνό, είχε μπλακεί εκεί κάποια εποχή με το ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε μετά, βρίζοντα το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μας αφορούν αυτά. Μένουμε στον άνθρωπο, στην ιστορία του και στο πώ αντιλαμβάνεται τα πράγματα και στο πώ όσο μεγαλώνει κάποιο, όλα αυτά τα μετατρέπει σε σοφία, σε Ζωής και μπορεί να το μεταδώσει ε, τον ακούμε λοιπόν θα σταθούμε για κανένα 5-7 λεπτό σε αυτή την απώλεια που είναι η δεύτερη μέσα σε 20 μέρε, μετά το Μανώλη Γκλέζο ε, θα σταθούμε λίγο στον περικλίκο Ροβέση περιγράφει τα βασανιστήρια στα κελιά της Χούντας ήταν την ημέρα που σκοτώσαν τον Τζε 8 Οκτωβρίου του 1967 είμαστε με κάτι φίλοι στο σπίτι ορμήσανε αρπάξανε του δύο άντρε, το φίλο μου και εμένα, τι γυναίκες αφήσανε. Μας πήγανε στην ασφάλεια, μας χωρίσανε και με το «Καλημέρα» άρχισαν το ξύλο. Δηλαδή, να, να σου δείξουν ότι δεν είσαι τίποτα. Ε, στη συνέχεια, απάνω στην ταράτσα, μετά απομόνωσε. Όταν αυτό τον απέδωσε, με φέρανε για ηλεκτροσόκ. Εδώ δεν είχε ξύλο. Το ξύλο ήταν κοπηράτη στην ασφάλεια, στην μπουμπουλίνα. Εδώ είχαν άλλα μέσα. Εδώ ήταν ο χώρος των ηλεκτροσόκ. Δηλαδή με το κρεβάτι, που ήταν ακριβώ αριστερά μου, και με πηγαίνανε στο γραφείο, πώ βλέπουμε, μέσα δεξιά, που εκεί πέρα είχαν ένα μηχάνημα ηλεκτροσόκο και δοκιμάζανε από πού το ηλεκτρικό ρεύμα θα μου κάνει τη μεγαλύτερη αναστάτωση. Απ' το κακό και τα ενίστευε στη δίκοπη ζωή σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σ'έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο κόσμος να η τροχή πους έχουν στα στενα κυνηγημένο και πτύρες του καιρού τα αλφαβηταρι και της αγάπης λόγια φυλακτό για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι «Και πήρε την ελπίδα και τη χαρή» «Ψηλά να πα, να χτίσεις κίβωτο» «Με την ελπίδα μόνο και τη χαρή» Ο χρόνος μετριέται με αυτό που κάνεις ή με αυτό που υπαφέρεις. Δηλαδή ο χρόνο είναι μια σχετική ενότητα. Δηλαδή πέντε λεπτά φάλαγγα μπορεί να ισοδυναμεί με έναν αιώνα. Ο πόνος δίνει την αίσθηση ότι όλοι ένα σε χρόνο που δεν τελειώνει. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Τα άκουγα από το πρωί αυτά στα αυτιά μου, δηλαδή τον άδωνι, τον Βελόπουλο να λένε αυτά που λένε, τις πολιτικές, άλλε απόψει, με τον τρόπο που, τα, που εκφέρουν αυτές τις απόψει και τι διηγήσεις του Περικλή Κοροβέση και τα συμπυκνώματα, αυτό εδώ για το χρόνο ειδικά, απλές έννοιες, δεν είπε κάτι τρομερό, είναι δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Δεν είναι τίποτα τυχαίο σε αυτόν τον τόπο, αυτού του δύο κόσμους μπορεί κανείς να τους δει πολύ έντονα. Ακόμη και σήμερα, την προηγούμενη δεκαετία, την προπροηγούμενη, τη δεκαετία του 60, του 50, του 40 εκφράζονται με πολύ α, έντονο τρόπο. Το στίγμα τους το αφήνουν και οι δύο κόσμοι. Διαλέγετε και παίρνετε σε ποιον θα ενταχθείτε, ποιον κόσμο θα ακούσετε, ποιος σας αγγίζει περισσότερο. Μερικές φορές ίσως να μην χρειαστεί να διαλέξετε εσείς. Σας διαλέγει αυτός ο κόσμος να μπει μέσα σας και να α, α, σημαδέψει την α, σκέψη σας. Περικλείς κοροβέσεις, μέρος δεύτερον. Αυτό που με έδωσε τη δύναμη, και τώρα μπορώ να το πω καθαρά, δεν ήταν κάποια τυφλή πίστη, σε κάποια ιδεολογία, σε κάποιο μελλοντικό παράδεισο, σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό που μου έδωσε τη δύναμη ήταν η συντροφικότητα και η φιλία. Δηλαδή, για να το βάλουμε κοινικά, εγώ αν μιλούσα θα την, την παρέα μου. Δεν είχα άλλο κόσμο. Υπεράσπισα έναν κόσμο συντροφών και φίλων που έχουν μείνει ακόμα. Και το γεγονός ότι αυτή μείναν έξω κι εγώ ήμουν μέσα. Μ' έδωσε τη δύναμη, είναι τον κόσμο μου και τα ιδανικά που περνάνε μέσα από τη φιλία. Αυτό είναι τόσο απλό. Μα πώς να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός. Όσους κρυφά περπάτησαν μαζί να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε πω πουλί και κυνηγό στι μαύρε λαγκάδιε του παραδείσου. Ο άνθρωπο τηλεόραση Βασενίζη, ο οποίο είναι υποταγμένο σε μια αρχή και κάνει ένα μεροκάματο χωρί να ρωτάει γιατί. Τι σημαίνει αυτό το μεροκάματο. Δηλαδή μπαίνει σε μια ιεραρχία που του λένε «Η δουλειά σου είναι αυτή, τα για άμα το κάνει καλύτερα θα πάρει και ένα μπόνους». Δηλαδή, στην ουσία είναι ο υποταγμένος άνθρωπος σε μια αρχή που για ένα μεροκάματο μπορεί να σκοτώσει κάποιον άλλον. Ο άνθρωπος που του λες πνιγήκανε 30.000 άνθρωποι στη Μεσόγειο για να, αρθούνε, για να γλιτώσουν από το θάνατο, από την πείνα και οτιδήποτε άλλο. Και στο λέει, τι με νοιάζει εμένα με αυτό που με κοιτάζει είναι ότι έχω να πληρώσω το ηλεκτρικό. Ε, αυτός ο άνθρωπος, αύριο μια δουλειά στους βασανιστές, θα την πάρει ευχαριστώ. Κρύπα και πάνερα Σ' ακολουθούν οι συμμορίες οι βασανιστές Και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε Μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε Γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες Το κόμμα που πατούν να προσκυνούνε Η δίκοπη ζωή, αυτό το τραγούδι Θέλήσαμε να βάλουμε και να συνοδεύσουμε Τις διηγήσεις του περικλή ε, γιατί σαν σήμερα το 1947, 13 Απριλίου γεννήθηκε ο Θάνος Μικρούτσικος Η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου και η φωνή, αυτή η φωνή, του Γιώργου Μεράτζα Αυτό το τραγούδι είναι ανθρωποφύλακας, πραγματικός ανθρωποφύλακας Φυλάει ανθρώπους, κάποιοι άνθρωποι έχουν δεν ξέρω εγώ Κάποιοι άλλοι έχουμε τραγούδια μεταξύ άλλων, αυτά μας φυλάνε Ένα από αυτά, τους φύλακε, ένα τέτοιο τραγούδι είναι αυτό η δίκοπη ζωή και θέλησαμε να το βάλουμε σήμερα επειδή ήταν και τα γενέθλια είναι τα γενέθλια του Θάνου Μικρούτσικου Περικλής Κοροβέσης, Κοροβέσης λίγο ακόμα για τον καθημερινό φασισμό Σήμερα στην ελληνική κοινωνία υπάρχει ένας διάχυτος φασισμός δηλαδή όταν κάποιος πάει σε μια ταβέρνα και μπορεί να και να πει όχ τον καρσό είναι σχηλάρα Φασισμό είναι αυτό. όταν πει για μια γυναίκα η οποία είναι ελεύθερη όχ αυτοί για τα βερταπάγκα. Φασισμός είναι. Όταν πει για τον άλλον, όχ, αδερφάρα αυτός. Φασισμός είναι. Όλα αυτά τα μικροδείγματα της καθημερινής κοινωνίας, αν αυτά οδοκληρωθούν σε κάποια θεωρία καθαρής ράτσας, αποδίδουν φασισμό. Εδώ ελληνοφρένεια. Εδώ ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα και τη Μεγάλη εβδομάδα μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Ε, μεγάλη Παρασκευή θα γυρεμήσουμε και εμεί και εσείς λίγο. Ε, το τηλέφωνο της εκπομπής είναι 211 1080, 10 80 80. Μπορείτε να πάρετε, σα περιμένει μέσα, πείτε τα δικά σας και στο κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας. Λίγο ψυχρεμία, σήμερα και αύριο θα παίξουν οι λαοί, την θα κάνουμε μαζί με τον Αποστόλη, θα παίξουν και εκεί οι λαϊ. Θα το κάνουμε σαν Πέμπτη γιατί την Πέμπτη είναι ειδική εκπομπή μέσα στο κλίμα της ημέρας. Έχουμε περικλή κοροβέση, δεν τελειώσαμε έτσι. Απλά μιλάει για τους νέους, μιλάει για τους νέους και επειδή όλοι οι παλιοί, μάλλον πολλοί νέοι, θέλουν από τους παλιούς που έχουν και μια γεμάτη και έντονη ζωή. Δεν ήρθαν, έπιασαν τόπο και έφυγαν. Ήρθαν, άφησαν στίγμα σε αυτόν τον τόπο και έφυγαν. Ε, λοιπόν, μιλάει για τους νέους και δίνει μια πάρα πάρα πολύ απλή οδηγία. Το σημαντικό είναι ότι στη Χούντα εγώ ήμουν Έκανα αυτό που ήθελα, που έκανε οι επιπιθήσεις μου, και μια χούντα αντίστοιχη, όχι βέβαια βασενστήρια, υπάρχει και σήμερα που φυλακίζει τους νεούς. Να φύγουν από το κοιλί τους και να κάνουν αυτό που ζητάει η καρδιά τους, η ψυχή του. Μα Όσου κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε το πουλί κι ο κυνηγός στις μαυρές λαγκαδιές Ελνοφρένια. Εδώ τη Μεγάλη Δευτέρα. Radio papaki παραπολιτικά.gr Το mail του σταθμού και Βλέπουμε, τη εκπομπή. Βλέπουμε ότι στέλνετε. Η Χριστίνα Γκελάκη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. ελνοφρένια.net.gr Το επίσημο site και μα ακούτε τώρα λάβει μετά οι Στο YouTube είμαστε στο Official. Από κάτω έχει διάλογο. Θα δούμε τώρα τι λέτε στι διαφημίσει και στο λαό. Και μπορείτε να κάνετε και εγγραφή. Είπαμε λαό. Το πρώτο μέρο πάει στι πρώτε διαφημίσει. The Γεια σα, yes, yes. κύριο Απόστολο Αυγουλίδη. Περίπου. Μπράβο, το τρώω σου δηλαδή. Το ρουφά, στην πραγματικότητα φιλαράκο μου, το ρουφά το αγουλάκι. μου. Αγάπη μου, καβγάρι μου. Oh. Α, να σου πω, μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μπογδάνο. Δυστυχώ δεν τον γίνεται. Πήρα, τον πήρα το τηλέφωνο την ώρα που είχε τη δικιά του εκπομπή και μάλλον κότεψε. Αποκλείεται. Να και να τα πω σε σένα. Ναι. Και να τα ακούσει αυτό. Σήμερα η ορθοδοξία μα γιορτάζει, ξέρετε ποιον. ποιον? τον κύριο τον Πέμπτο. Τον? Το γρηγόριο τον Πέμπτο, συγγνώμη. Το Γρηγόριο τον Πέμπτο, ξέρετε. Ναι, όχι. Έτσι δεν το ξέρει γιατί είσαι αντίθεση. Είμαι άθρητικό γουρούν εγώ. Α, μπράβο Επειδή εγώ είμαι και κομιστή και χρι... χριστιανό γιατί είμαι κομμιστή στην ψυχή και χριστιανό στην Ελπίδα. Λοιπόν, θα το πω του κύριου Καράφλα ότι ο Γρηγόριο Ο Πέμπτο Αφόρησε την ελληνική επανάσταση που τόσο διαδίδει Σε τι σημαίνει αφορισμό στο χριστιανισμό. Τι σημαίνει! Η χειρότερη κατάρα! Απαναγια μου. Αυτό ο κύριο επειδή τα πιώνει του πάνου. Την καταράστηκε με αφορισμό. Ποια το αρχή δεν την έχω υποφέρει. καταράστηκε. Πια με καταράστηκε. Τη ζωή μου έτσι να πειραγεί. Με καταράστηκε Να να μην Α, συγγνώμη, συγγνώμη <laughs> Άκου, άκου, άκου Και επειδή ο Σουλ... τελικά δεν τον άκουσαν οι Έλληνες οι αναρχικοί Να τα. Ήταν αναρχική τότε οι Έλληνες Να τα. Τι έκανε ο Σουλτάνος αυτό που έκανε στα 900 χρόνια που ήταν Σουλτάνοι Τους στρατηγού του που επιτέχεραν τους κρέμαγαν Αυτός ήταν γρηγόριο που τον κάναμε ο Άγιο εμείς. Ναι. Πιο χαμηλά, καλέ, πιο χαμηλά να ακούσω. Ε. Έλα, Έλα ε. με το μαλά όλη την ώρα, κάθε μεσημέρι. Ε. Ε. Έλα, καλημέρα. Είτε. Χαμήλω στο παιδί μου. Ε. Το χαμήλω, α ορίστε, μα πρέπει να σε ακούω κιόλα. Ακούμε ε, από εδώ. Λοιπόν, το ακουνάωτο τη υπομονή ξέρει ποιο είναι. Ποιο? Να έχει πτυχία και να σκουπίζει με χαρτοπόλεμο. Μπράβο, τι σκέφτηκε ο άνθρωπο, ήδε? Το ακουνάωτο τη μαλακία <Σ... Σ>... ξέρει ποιο είναι. Όχι, αλλά μάλλον εσύ ξέρετε από ό,τι κατάλαβα. Ο κυρίαρχος λαός Ναι, αυτό είναι ένα σύντομο ανέκδοτο θα έλεγα όντω. Ναι, ναι, μα για ανέκδοτος το λέω mm. Σε θερμά συγχαρητήρια Γιατί αν δεν είσαστε Εγώ που είμαι 84 Και κάθε μέρα σας παρακολουθώ τώρα τόσα χρόνια Δεν ξέρω τι θα γινότανε Λοιπόν, αγορά, έχω πρόβλεψη. Καλα δεν είχε κανένα φοβερή πρόληψη, να κλέβω εκκλησία. Είναι αλλά στην πω εγώ. Ναι, okay. Λοιπόν, το φινοπορά και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, σε πάει και σου λέει ότι πρέπει να κάνω εκλογέ γιατί σα έσωσα. Έτρα αυτή που στο λέγονή το πρώτο εξάμενο, ένα χρόνο τώρα σαν έσωνα. Α, κάπου το έχω κάνετε. ξαναδεί αυτό, κάπου το έχω ξαναδεί. Από το 2015. Sorry. Σε ναι, πράγματα. Ναι, ναι, ναι, αυτό ακριβώ. Μόνο που ο Κούλη θα γίνει ένα συνδυασμό. Είναι τσίπρα σε αυτό το διάστημα. Θα πάει λοιπόν και θα γίνει το Σεπτέμβριο, θα σα πάρει τι εκλογέ γιατί είχε πόλεμο και θέσουν κάνοντα βάλει και του άλλου άλλα τέλο πάντων. Είσαι εσύ σαμαλή, κασουσκά, γιατί δηλαδή, γιατί, γιατί Μαλακά, όχι πατριώτη φίλε μου. Σα πατριώτη έχει δίκιο. Έτσι. Μετά από Τσίπρα θα αρχίσει να γίνεται κατευθείαν μια μετάλλαξη σε φίλου. Θάτσερ, γάπ. γάπ. Νόμιζα Θάτσερ, συγγνώμη. Δεν θα προλαβεί το... Θάτσερ, αγόριμο αυτό δεν θα προλαβεί Α, θάτερ. δεν προλαβαίνει Θάτσερ. Μα θα... Θάτσερ είναι το όνειρο. Τι εκλογούλε θα σου κάνει για να του δώσει καθαρή τετραετία να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Να σου φορέσει μια μνημονιάρα μέχρι πώ έχουμε τώρα, 10 Απριλίου. Μέχρι τι 10 Απριλίου του χρόνου, εγώ βάζω και στίχημα όποιο θέλει μνημονιάρα που θα τη λένε. Προγραμμα λυγική σε έναντίου του κορναίου. Πάντε μακάρη ρεμάνα μου, μακάρι να πούμε γιατί δεν ξέρουμε χωρί έχουμε ξεκινηθεί τώρα κανένα χρόνο. Μάσει πέσει και ένα πέτρα, βόλουμε για πάντα. Άντε ρε, Μακάρι. Μακάρι, Μακάρι λίγο να, να βρούμε τα γράδα μα πάλι. <laughs> Πάμε μόνοι μα χωρί μνημό και να. Ήθε ο Ηότα μα πολεμήσει. <laughs> Αν είχαμε <laughs> μνημόνιο τώρα <laughs> και τη στήριξη των δανιστό μα και των συμάχων μα τι μπορεί θα έχει γίνει. Μα τώρα θα έχουμε μνημόνιο, μόνο που δεν θα κατηγορεί του μάλλον <laughs> και που μαζί τα φάγανε το 2009, τώρα σου λέει τα φάγανε τον κορναίό. Βέβαια τα φάγαμε οι κλινικάρχε και οι υπόλοιποι, αλλά τα φάγανε για τον κορμό. Άντε πάλι καλά. Πάλι καλά για να μη λέτε ότι δεν έχουμε επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτή είναι. Διότι δεν είναι δυνατόν και επανέρχομαι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα να απαγορεύεται να πάω στην εκκλησία εγώ. Πώς να το ανεκτώ. Πώς το δεχτώ εγώ. Ο ίδιο, ο ίδιος Πρέπει να ανοίξει μια κλησία για να πάει ο ίδιο να έχουμε καλέ εξελίξει, ένα εδώ διά ακροατής ακροατή, ο Νίκο Στέλνη. «Καλησπέρα πέρα και μιλικου ναι, Τα ίδια με τον άδει δεν είχε πει και ο λέξει, την πυρόπληκτη περιοχή στο μάτι που είχε πει σε έναν εκεί, σε μια κυρία αν θυμάμαι καλά και να έπαιρνε τα 2.000 ευρώ θα τα έτρωγε. Ε, υπάρχει ο σχητικό, δεν ακούγεται και τόσο καλά. Έτσι το είχε πει όντω, μετά βγήκαν και είπαν δεν εννοούσε αυτό, αυτό εννοούσε. Φαίνεται καθαρά, μπορεί να καταλάβει ο καθένα αυτό που όταν κάνει κάποιο πολιτικό δήλωση και μετά φταίμε εμεί που παρανοήσαμε, να έχουν καταλάβει ακριβώ. Και φαίνεται τι λέει, χωρί υπονοούμενο, δεν θα το παίξουμε προφανώ. Είναι ένα εδώ ακροατή εμπαθή, ο οποίο πήγε και θυμήθηκε τώρα για να κάνει μια σύγκριση, αν είναι δυνατόν, του Αδόνιδο που είπε για τα πέντε χιλιάρικα με τον Αλέξη που είχε πει τότε τα δύο χιλιάρικα. Ειδήσει από την ελληνική αστυνομία. Τίτλη των Ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο, ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρου. Συνάντηση με τον Πέτρο Γαϊτάνου είχε πριν λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργό και Σωτήρας ημών Κυριάκος Μητσοτάκη. Προκειμένου να ενημερωθεί για την πρωτοβουλία «Ψέλνουμε μέσα», της οποίας ηγείται ο κύριος Γαϊτάνο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριο Γαϊτάνο. Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, πρέπει όλοι, αφού μένουμε μέσα, να ψέλνουμε και μέσα. «Σώσον κύριε το λαόν σου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Γαϊτάνος και συμπλήρωσε «και ευλόγησον την κληρονομία σου». Πύρα φανατικών χριστιανών εξάρθρωσε η αστυνομία. Η σπήρα, που αποτελείτο από 15 φανατικού χριστιανού, ετοίμαζε παράνομο επιτάφιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αστυνομικού ρεπορτάζ, σε υπόγειο εκκλησία των Πετραλόνων, στόλιζαν κρυφά και με άκρα του τάφου σιωπή. Πολύ καλό. Επιτάφιο, προκειμένου να τον περιφέρουν στους δρόμους της περιοχής. Η αδίστακτη σπήρα εξαρθρώθηκε, κατασχέθηκαν όλα τα λουλούδια και τα μέλη της οδηγήθηκαν στο Ρισαγγελέα. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Αν είχε μείνει σπίτι, δεν θα πάθαινε τίποτα. Απολύτω είναι ο τίτλο τη νέα καμπάνια του Υπουργείου Υγεία, θέλοντα να πείσει του συμπολίτε μα να μείνουν σπίτια του. Η ευρηματική αυτή ιδέα, που ανήκει στον ίδιο τον Βασίλη Κικίλια, προβλέπει υποχρεωτική μετάδοση τη σειρά Ο Ισού από τη Ναζαρέτ του Φράνκο Τζεφιρέλη κάθε βράδυ από όλα τα κανάλια με ταυτόχρονη μετάδοση μηνυμάτων για παραμονή στο σπίτι. Η έξοδο από αυτό. «Αυτό μπορεί να επιφέρει ακόμη και τη σταύρωση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Κικίλλας. Ω τα πιο πεταμένα λεφτά χαρακτηρίζονται τα χρήματα που δαπανίσαμε για αγούρια την πρωτοχρονιά του 2020. Αυτό προκύπτει σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Ψυλιστάχηρα, η οποία παρουσιάστηκε χθε. Σύμφωνα με την έρευνα, άστοχε χαρακτηρίζονται οι ευχές για καλή χρονιά που επίση αντάλλαξε ο του πλανήτη την πρωτοχρονιά. 15 κόκκινα αυγά, 4 κίτρινα και 5 μπλε έβαψαν ο Σάκη Τανιμανίδη και η Χριστίνα Μπόμπα σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησαν στο διαδίκτυο ενημερώνοντα το κοινό γι' αυτό του το κατόρθωμα. Καιρό. Ευνοϊκό ο καιρό για όσου θέλουν να φάνε πρόστιμα. Μουσική Εδώ είναι η Ελληνοφρένια 1088 211-1088-80 Τα μεγαλοβδομαδιάτικά σα μηνύματα Σας περιμένει μέσα το Παπαδάκι Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης αλλιώς Να καταγράψει τις απόψεις σας Ή ό,τι άλλο θέλετε Ώστε να τα ακούσουμε υπό μορφή λαού τι επόμενες μέρες Γεια σου αδερφέ από Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης Γεια σου Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη Έχουμε γεμίσει Γιάννη δε στο εδώ πέρα, Μια απορία έχω, γιατί οι φίλοι μου Με κοιτάνε παράξενα και μου λένε Γιάννη είσαι πύλος είσαι ελληνοφρένειας και σε ακούμε Καλά, εμένα οι φίλοι μου Είμα. είναι κραυγές στη σιωπή Σιγά τώρα, υπάρχουν και, και χειρότερα Οι φίλοι μου είναι στη φίλοι μου είναι κολάσιμο, Πότε θα μα μας Α, μερακίνητο γίνητο πε. Και πέσανε αφού είναι αποστολή. δεν το τη γνώμη. Είναι ο του είναι όλοι παντελίδες. το μου φαίνεται μια Έλα, Μωρή Καπιτάλα. Έλα καλέ. Τι βαρύ πλήγμα ήταν αυτό που δέχτηκε ο καπιταλισμό, ρε. Μην με σκάσει, πιο πολλά. Οι τράπεζε κλειστέ, οι βιομηχανίε κλειστέ, τα σούπερ μάρκετ κλειστά, δεν βλέπει κανένα τίποτα. Εντάξει, δε, κάπου ισορροπούν. Το... Όχι, τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά, τι κλειστά. Το μεγάλο κεφάλαιο δεν, δεν μπορεί να αντέξει άλλο. Ναι, αλλά κυμπάτσει στου δρόμου, οι στρατιώτε στα σύνορα και ο κόσμο μέσα. Περίμενε, κάπου το ισορροπούν. Σου λέει ναι, κλειστέ οι βιομηχανίε, αλλά να τον πγείτε κι εσεί. Αυτοί έχουν ανοσία, ρε, φιλέει, πώ θα γίνει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Και τρομοκρατία Άρα, στον αέρα, Τη Αφρική πετάνε και λίγο τρομοκρατία παντού. Δεν <Τε> περνάμε κιά σήμερα. 800 ευρώ θα πάρουμε. Λέμε μετά τι 15. Νόστιμα είναι. Νόστιμα είναι. Και κάποιοι έχουν να πληρωθούν από τι αρχέ του Φλεβάριδε. Καλά είναι. Γιατί πού θα τα χαλάσει. Μια χαρά είναι. Αφού μέσα είσαι. <Τι> να φά τηλεόραση άμα αμπινάσει. Και τηλεόραση, φίλοι και ραδιόφωνο και όλα. Και τίχνι, αυτά πιστεύω, να φά. Φτάνει. Με αυτά που ακούω, γιατί δεν έχω τηλεόραση. Από τότε που με κλέψανε, δεν έχω τηλεόραση. Πάνω από τέσσερα χρόνια. Τέσσερα χρόνια σε κλέψανε. Δεν θέλω να σου ταράξω. Γύρω σε 45 χρόνια είναι πια που σε κλέψανε. Οι Έχω καινούργοι, πριν σε κλέβαν οι άλλοι. Έχω μια πορεία, μπορεί να μου μιλήσει. Για πες Άκουσα χθε ότι δώσανε, λέει, 21 εκατομμύρια και 11 εκατομμύρια πόνου στου καναλάρχε. Γιατί για τη διαφήμιση του Μίστερ Σπύρου. Ναι, γιατί όχι, δεν καταλάβα Τι θε. Γιατί καλέ. Τα 11 ποιο τα πήρε, ο Σπύρο. Αυτό ένα μηδέν. Όχι, ο Παπαδόπουλος έχει βγάλει ένα κίνηση. Δεν πληρώθηκε για το σπορ καθόλου. Α, ναι. ναι. Μάλιστα. Και πού πήγαν όλα αυτά, τι, για, για ποιου λόγο. Ε, πού πήγαν τώρα, ανάγκε, δεν θα παίζει το κανάλι, θα παίζει τσάμπα τη διαφήμιση του Παπαδόπουλου κάθε Κάποιο πρέπει να πληρωθεί. Δεν πληρώθηκε ο Βαδόπουλο, θα πληρωθεί το κανάλι. Την αγάπη μου και στους δύο. Καλή συνέχεια. Γεια. Yeah. Καλό μεσημέρι. σας. Σα. Τα σκυλιά δεν βγαίνουν καθόλου βόλτα. Τώρα πώς τα βολεύουν αυτοί χωρίς τρει βόλτες την ημέρα. Ποιο δεν βγαίνει. Στη Γαλλία δεν βγαίνουν πλέον. Δεν υπάρχει η δικαιολογία για να βγάλει το σκύλο βόλτα. Και πού τα κάνει ο σκύλο. Μέσα στο διαμέρισμα. Πού που το πάνω... λεκάνη, βάζεις το σκύλο. Ε, είναι τι αυτό να μάθει το σκύλο, έχει εκπαιδευτεί λεκάνης, ε, για τι κάνει. Τι κάνει, ξέρω Ως... εγώ. Εγώ δεν ξέρω. Σου λέω ότι στη Γαλλία. Από φορές και δεν έχουν καμία. Λέρα, Προς τι για σπίτι; Ε, είμαι πολύ ευχαριστημένο. Ζω στην ιδανική κοινωνία, στο αντιγανικό κράτο. Τέλεια, όλα καλά πάει μέχρι τώρα, πάμε. Και να μου δίνω πέντε χιλιάρικα δεν μου χρειάζονται. Τι, τι να τα κάνει. Τα λεφτά χαλάνε του ανθρώπου, φίλε μου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Οπότε είναι όλα καλά. Ωραία. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Μόνο ελευθερία να πω στου ανερχοχριστιανού. Άρα, άρα τι θέλουμε, αφού είμαστε ευχαριστημένοι. Τι θέλουμε. Θέλουμε κάτι άλλο. Όχι. Όχι, πολύ μια χαρά. Ελευθερία του ανερχοχριστιανού. Άμα ολοκληρωθεί και έρθει η ευτυχία μετά, α έλθει και είναι και ο συμμάχος ο Πανούσης, για να είναι ο Θρύλος <Στ> και ο Πυραιός. Γεια χαρά. Έλα, γεια. Τι πέρα πα παραβελόπουλος, επειδή λέει έχουν ελληνικό DNA στην Ιταλία δεν κολλάνε. Στην uh -huh. Ιταλία. Στην Ιταλία. Στην Ιταλία, είπε ότι δεν κολλάνε. Δεν κολλάνε, ναι, γιατί είναι πιο κοντά, ξέρεις. Όχι, επειδή είχαν πάει αρχαίοι Έλληνες, εκεί λέει. Ναι, ναι, είχαν κατουρίσει μια φορά, το μυρίσανε και έμεινε εδώ ελληνοφρένεια, εδώ ελληνοφρένεια και επειδή θα πάτε, α δεν θα πάτε, δεν θα πάτε εκκλησία ώστε να ανάψετε ένα κεράκι. Αν πηγαίνατε εκκλησία και ανάβατε κεράκια ε, θα έπρεπε να ανάψετε ένα κεράκι στον κύριο που ακολουθεί. Ας σκεφτούμε τώρα να είμασταν σε αυτή την κρίση και να μην είμασταν στην Ευρώπη. Αν δηλαδή κάποιοι σαν και εμένα δεν είχαν μπει μπροστά την εποχή των μνημονίων να φάνε ξύλο, να του βρίζει ο κόσμο στην πλατεία των Αγανακτισμένων, να μα λένε γερμανοτσολιάδες και όλε τι άλλε μπουρδε. Yeah. Λέω, εάν δεν ήμασταν στην Ευρώπη, δεν yeah. να σκεφτείτε τι θα συνέβαινε τώρα. Έτσι. Λοιπόν, α κάνουμε όλοι το σταυρό μα, α ανάψουμε και ένα κεράκι όταν ανοίξουν οι εκκλησίε μας, σε ψηφίσαμε τα μνημόνια, ενάντια στον λαϊκισμό που έχει κυριαρχεί στην Ελλάδα, yeah. και α καταλάβουμε ότι σώζεται ο ελληνικό λαό γιατί μείναμε στην Ευρώπη. Ω, δεν το λέει καλά στο τέλο. Σώζεται ελληνικό λαό ε, επειδή υπήρχε ο Άδωνη και όλοι αυτοί που ψήφισαν τα μνημόνια. Και όπω ζήτησε, όταν ανοίξουν οι εκκλησίε, όχι τώρα που είναι κλειστέ, και θα πάτε να ανάψετε κεριά πάρα πολλά, θα ανάψετε και ένα κεράκι για όλου αυτού που μα έσωσαν. Δεν μα έσωσε η Ευρώπη, ο Άδωνη μα έσωσε. Πρέπει να το λέμε καθαρά. Ο ίδιο είναι λίγο μετριόφωνο, δεν το είπε τελείω καθαρά. Το δηλαδή, αλλά δεν το είπε πάρα πολύ καθαρά. Το λέμε εμεί εδώ. Οπότε πάμε να μετρήσουμε και κεράκια.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 Μου, μου, Δεξιός όρθις Ρικο και τραγανόσα ε, Μια σερουδιέτα Και πόσες όταν παίρνει άντρα όρι μου Ας το διάλογα, μένε Ταγόρι μου είναι μουρλιά τρελα Μέχρι που μου ζήτησαν πολίτες στο δρόμο και αυτόγραφα. Χιλάκι, Πέτρο, Κέρασο και Μαγουλό Βερύ κοκο Ρικο, Ρικο, Ρικο, <σοβεί> ε, Έπρεπε να σε πωλήσουμε για να καταλάβετε τι έχει βρει κογκό. Τα γκολ. Το το γέλιο του Είμαι λοιπόν ένας απαχθής από τους εξωγήινους Άδων Γεωργιάδης σε αντικατάσταση του παλαιού Μπροστά του δεν αξίζουν Μια σοριγέτα Οι αντρεσόλι Διαπάσαν νόσον και διαπάσαν μαλακίανε Χιλάκι, Πέτρο, Χωρί το ΑΑΑΑΙΝΚ ΜΜΑΙΝΚ ΑΝΗΣΙΚΟ Σκασμό! εμώζη σάνιο ΣΑΝΑΙΝΑΣΚΑΣΙΜΩΣ Γεμάτο φλόγα αίσθημα μεράκι. Είμαι ένα αθώος πουργητάκι Πικάντικο, ανεκτήμητο και σπάνιο Κακόρι, Τακόρι, Τακόρι, το γλυκό μου. Δεν είμαι ο Άδωνος Γεωργιάδης, η ο Άλ Καπώνε Χιλάκι, Πέτρο, Κέρασο και Μάγουλο Βερή Κοκό Μου αραιό μου Καμπούμπούκος Κό Χάστα, αλλά Βικτόρια Σχέμπρε Χιλάκι, Πέτρο, Κέρασο Ρίκο, Ιωσήφ Αυτή είναι μια αλήθεια. Μια αλήθεια. Κολλάει παντού. Το βάλαμε εδώ στο τελείωμα του γνωστού αυτού άσματο. Στέλνει ο Μιχάλη Ακροατή στο mail το εξή μήνυμα. Παιδιά, σα γράφω από τι Βρυξέλλε. Μόλι χθε έφυγε από τη ζωή ένα μεγάλο επιστήμονα και τρομερό άνθρωπο, ο Θοδωρή Παπάζογλου, από τον κορνοιό. Σα αγαπούσε και περνούσε ώρε ακούγοντα τι εκπομπέ σα και σα θεωρούσε ότι πιο υγιέ, πιο πνευματόδε υπάρχει ω κύτταρο στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αν θέλετε αφιερώσετε το ένα τραγούδι όποιο θέλετε στη μνήμη του. Πολλές ευχαριστίες, καλή δύναμη, Αλάνια ένας φίλος του, ο Μιχάλης από τις Βρυξέλ. Δεν τον γνωρίζαμε τον Θοδωρή Παπάζογλου διαβάσαμε το μήνυμα όπως ακριβώς ήρθε είχε προγραμματιστεί να παίξει το εξής τραγούδι βεβαίως το αφιερώνουμε. Ήτανε τη νυχτιά του ο Βαρδάρης το κύμα η πλώρια κέρδιζε, με την όριά Σε στείλω πρώτο στα νερά, να πας για να γραδάρεις αλλά εσύ θυμάσαι τη Μαρό Ξέχασε σκήνο το σκοπό που λέγανε χιλιάδι Άγια Νικόλα φύλαγε και Άγια οδηγάει παιδί του μοντιλιάλι που τ' ο δόκιμος κι οι δυο Απάνω στο γιατάκι σου φίδινο δρόκιμα Παίρνει ψάχνοντας Τα σου Το ακούσαμε έτσι να μην είναι βία η παρέμβαση Φτάνουμε στο τέλος Έχουμε τα χρονικά γι' αυτό το μαζεύουμε σιγά σιγά Ο Θάνος Μικρούτσικος βεβαίως τραγουδάει Τη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη σε όλους ε, Πάμε με το τρίτο μέρος του λαού Στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα αύριο γεια σας Καλημέρα Αποστόλη Καλημέρα Ο Πέτρου ο Θεός του έδωσε πολλές υπεροχές Εσένα τι σου έχει δώσει παροχές Σε ποιον έδωσε υπεροχές Στον Πέτρο τον Γαλιτάνο υπεροχές Ξέρεις τι γίνεται Ένα από τα λάθη που παλεύω Είναι Κάποιε υπεροχέ που μου έχει δώσει ο Θεό. Α, και μένα τι παροχέ μου έδωσε. Εσένα να τι σου είχε δώσει, υπεραξίε. Με, με ορεξούλα βλέπω σήμερα. <laughs> ε. <laughs> ε. ε. Τι <Έκτακτο. laughs> σου έχει δώσει με σου έχει δώσει αποχαιτεύσει διάφορα. Α, τέτοιε <laughs> παροχέ. <laughs> Νόμιζα παροχέ που έδινε το Πασόκ. <laughs> ναι, όχι. <laughs> Καμία. <laughs> Τρομερό. Πάρα <laughs> πολύ ωραίο. Λοιπόν, έλα ναι, λαγιά. Πάρε, πάρε το απορροφητικόν. Ναι. Μετά υπάρχει το ρωμαϊκόν. Έχει και διαφρακτικόν. <laughs> για καμιά διάνυξη, δεν λέω. Πάρε το, πώ το Δικαιών, Ρωμα... Μετά πάρε οδομανικών όργιων. Μάλιστα. Κάπου φτάνει και το γέλιο, έτσι. Δεν είμαστε σε περίοδου που μπορεί να γελάμε και τόσο. <laughs> και μετά πάρε το διαφρακτικό. Α, έχει όρεξη. <laughs> Κατάλαβα. Έλα, να σε καλά. Γεια. Έλα, πω όλα. Τρία πράγματα θέλω να σου πω. πρώτο Τρία γράμματα, Μωρέμα. Συνέχεια, τρία γράμματα. Όχι, τρία πράγματα. Τρία πράγματα. Η Μυρσίνη Βουνάτσου την είδε. Όχι. Η Σιριζέ από τη Μυτιλίνη που έγραψε έχω έχετε 86 νεκρού. δεν να σα περάσουμε. Μα ρίξατε για το μάτι, θα σα ρίξουμε για τον κορονοϊό. Και παρακάλεγε να έχουν νεκρού. Και τη στέλναν από κάτω και Σιριζέ, ρε βγάλτε αυτό το στάρισμα. Μα κάνει ρε ζήλι, το έχουν πάρει όλοι. Και λέγε όχι, ρε στα τσούζι. Έτσι, ρε να πεθαίνει κόσμο, να πέσετε. Η Α, ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, ε, ψάχτω, ψάχτω. Πάμε λοιπόν... γήπεδο σιγά-σιγά. Πού θα πάλει, πού θα πάλει ο Το επίπεδο έχει φτάσει εκεί. Ακριβώ και διαφορά τερμάτων εκτό εδρασ το άλλο που θέλω να σου πω είναι για τον Αρναούτο Γλου. Το πήρε χαμπάρι. Αυτό που έκανε την απομίμηση το Βινίλιο. Το πειρατικό και καλά. Ό,τι ατάκα είχαν πει το έλεγε το Βινίλιο δύο ώρε πριν. Τη έλεγε αυτό μετά στην εκπομπή του. Α, κάτι άκουσα, κάτι άκουσα, ναι. Ναι, άμα το ψάξει, αποσόλει δεν παίζεται. Είναι ελεεινό. Αν του προτείνουμε να βγάλει και ένα ματατζί και ένα τσολιά στην επόμενη εκπομπή. Αφού δεν κάνει απομίμηση και ο άνθρωπο έχει πάρα πολύ χυμό. Πέφτω από τα σύννεφα γιατί τον Αρναούτο Γλου τον είχα για υψηλού επίπεδο. Και, και λέω, αν πάμε. είναι δυνατόν τώρα, πώς έγινε αυτό. Ένα-ένα ένα, τα σύμβολα καταραίουνε. Πρώτα ο Λιάγκας, μετά ο Αρναούτογλου. Πω, πω. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. μην πω καλή τη την ξέχασα. Τώρα είπε ο, ο Θήμιο: Άκουσε κάποιον που έλεγε ότι ποιο ε, είχε α πούμε ένα, ένα δικό του να ήταν ε, Αντάρτικο και τέτοια. Λοιπόν, εμένα ήταν ο μπαμπά μου, εμένα ένα πολύ φτωχό χώρο, κόνισκα το λένε στην ε, Τουλακαρνανία, πάνω ψηλά από τη ε, μεριά Τουλακαρνανία, από εκεί Βρυτανία, πάνω πολύ χωριό. Πάντο χώροι 18χρονο ήταν λοιπόν στη Μακρόνη, όταν είχαν πιάσει, πήγαν οικογένεια. Καταλαβαίνει ότι θα ήταν εκεί πάνω στη φτώχεια ε, που του είχαν παραπεταμένου και Βέβαια με τα φίδια μου, λέει και τη αύριστη Μακρόν, στο 18χρονο Αποστολή. Με έμαθα όμω, ξέρει τι, είπε αυτού που λένε Όχι ότι εμεί είμαστε εμεί, ξέρουμε ότι είμαστε σοβαροί. Αυτή είναι απλά σοβαροφανή και υποκριτέ. Η καραδεξή με έμαθε δημοκράτη και να αγαπάω αυτόν που πραγματικά έχει ανάγκη και υποφέρει, και να του συμπαραστέκομαι. Mm. για σα, δεν ακούω τίποτα για το πλουσιόπεδο που πήγε στην Ικαρία. Βέβαια, mm. δε, έβαλα όλα τα κανάλια χτε. Και κάλεσε και τον υδραυλικό που ήταν σε καραντίνα στην Αθήνα. Και κάλεσε και τον υδραυλικό. Και τρέμει ο πως που μην έχει κολλήσει τον κορονοϊό. Mm. Δεν ακούω. Πιανού είναι το όνομα, να το μάθω εγώ. Ταξιτζή δεν είσαι, απορώ που δεν το ξέρει ήδη το όνομα. Δεν το μάθω, δεν ξέρω. Εάν δεν να μα δώσει και εμά την είδηση, και δημοσιογράφοι να ενημερωθούν. <Τι>